chiqui dale así que tiki tiki tiki tiki así que ta tiki ta tiki ta tiki boom y otro están un bit de na na foníso zito y ortodoxia más zito Θέλω να πω ότι είμαι πολύ βοηδευμένος. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας, ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία μα έπρεπε να πει: Αλλά δεν είναι σε άλλο κόμμα. Είναι ο βουλευτή τη Νίκη, ο κ. Παπαδόπουλο. Από την ομιλία του στη Βουλή, το αφήσαμε αυτό να το ακούσουμε σήμερα Παρασκευή. Προχτέ ακούσαμε όλα τα υπόλοιπα που έλεγε, που ήταν τεκμηριωμένα γιατί είναι και γιατρό. Αλλά αφήσαμε τα ζήτω σήμερα, που είναι και τελευταία μέρα τη εβδομάδα, για να τα φωνάζουμε όλοι μαζί και να μην ξεχνάμε τι ακριβώ συμβαίνει. Που ζούμε. Ο απογοητευμένο στα ενδιάμεσα είναι ο Στέλιο Πέτσα, ο οποίο πολύ. Απογοητεύτηκε και είναι βέρι-βέριχολο σκασμένο με όλα αυτά που γίνανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θέλω να πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένο με το ψήφισμα αυτό. Αν δει κανεί από τη το, δεκαετία του 80 και μετά, δεν υπήρχε ένα τέτοιο ψήφισμα. Επομένω, αναρωτιέμαι από χτε πραγματικά, τη δεκαετία του 80 ή του 90 ή του 2000 μέχρι τα πιο πρόσφατα γεγονότα τη δεκαετία του 2010 δεν είχαμε περιπτώσει που θα μπορούσαν να, να δώσουν ένα, ένα έναυσμα σε κάποιε κοινοβουλευτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να προχώρησαν ένα τέτοιο ψήφισμα. Όχι, είναι η απάντηση. Σε αυτό το βαθμό δεν τα είχαμε. Όλα αυτά σωρευμένα έτσι όπως τα έθεσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις κοπημότητες που έχουν οι ομάδες με την προεκλογική περίοδο λόγω ευρωεκλογών κτλ. κτλ. Όλα αυτά τόσο μαζεμένα δεν τα είχαμε σε άλλες κυβερνήσεις και τι δεν είχαμε, υποκλοπέ. τόσο βαρβάτο με κέντρο το Μαξίμου, κέντρο ελέγχου και διακίνηση. Ε, δεν είχαμε ναυάγιο τόσο μεγάλο στην πύλο Δεν είχαμε έγκλημα, δολοφονία, μαζική στα τέμπι, συγκάλυψη, προσπάθεια συγκάλυψη, μπάζωμα του χώρου και όλα αυτά που, αργοπορία τη δικαιοσύνη και όλα αυτά που γίνονται εκεί. Δεν είχαμε μέσα ενημέρωση να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο Όπως λειτουργούν, όπω ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Είτε είμαστε μέσα είτε είμαστε έξω, καταναλώνουμε το προϊόν των μέσων ενημέρωση. Δεν είχαμε δικαιοσύνη να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. και δεν είχαμε όλα αυτά που ξέρουν και τα έχουν καταγράψει. Ωραία η ερώτηση του κυρίου Πέτσα, γιατί δεν έγινε παλιότερα αυτό. Για αυτούς τους λόγους. Για αυτούς που ξέρουμε όλοι, για αυτούς που ξέρει και ο ίδιος ο κύριος Πέτσας, αλλά έπρεπε κάτι να πει, δεν είπε μόνο αυτό. Μίλησε και για το μίσο. Άρα τι έρχεται σήμερα να μου, να μου προκαλέσει αυτό. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μίσο. απέναντι στον κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Μίσος, έγινε αγάπη, Ίσως, έτσι είναι φυσικός αλλά δεν υπάρχει ίσως. Λέω ότι υπάρχει ένα μίσος απέναντι στον γυριάκου μισοτά προσωπικά. Μίσος. Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. <ετοίηνο> Επειδή πολιτικά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τι ιδέε του, να κυριαρχεί σε δύο εκλογικέ αναμετρήσει, έχει μια ετερόκλητη σύμπραξη. Δε θα πω ότι είμαι πολύ ευγοητευμένο με το ψήφισμα αυτό. Είμαστε very, very, πώ το λέτε εδώ εσεί, οχολοσκασμένε. Γιατί δεν θυμόμαστε πως το λέμε εμείς εκεί Χολοσκασμένος και ο κύριο Πέτσας Με το μίσος που έχουν οι άλλοι για τον ηγέτη μας Δεν είναι σωστό να έχουν μίσος Γιατί μπορούν να τον ματιάσουν, να τον κατσιάσουν Να του στείλουν αρνητικά vibes Και να μην είναι τόσο αποδοτικός όπως είναι τώρα Μας μισούνε τον ηγέτη Πρέπει να γίνει πανστρατεία Το σύνολο των Ελλήνων πολιτών να υπερασπιστούμε τον ηγέτη μα που τον μισούνε και τον ζηλεύουνε γιατί είναι επιτυχημένο. Μόνο αυτό δεν το έχουν πει, αλλά υπονοείται, νομίζω, τις τι επόμενε μέρε θα ακουστεί και αυτό κύριο Σαββατοκύριακα. Πρωινέ εκπομπέ βγάζουν τέτοια ηχητικά, θα πει κανεί: Μα ζηλεύουνε γι' αυτό και μα κάνουν και μα πολεμάνε οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι οι άλλοι. Ευτυχώ όμω είναι κάποιοι Έλληνε που φυλάνε θερμοπύλες, όπω είναι μια κυρία από τη Ρόδο που τον αγαπάει. Θα αλλάζατε κάτι εσύ. Όχι τίποτα, απολύτω τίποτα. Είμαι ευχαριστημένη με το μυτσοτάκι μου είμαι. Γιατί σα λέω είναι 75 χρόνια που ψηφίζω Νέα Δημοκρατία από τη Ρόδο Είστε της Νέα Δημοκρατία, εσύ. Ναι, ναι, ναι χρόνια. Εδώ και 70 χρόνια. Θα αλλάζατε κάτι εσύ. Όχι τίποτα, απολύτω τίποτα. Είμαι ευχαριστημένη με το μυτσοτάκι μου είμαι. Ως προψίων του Κοινοβουλίου. Συνασπίστηκαν όλες οι ομάδες εναντίον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο Κριάκο Μητσοτάξης εκεί πληρώνει κατά τη γνώμη μου κυρίω ότι είναι αυτοίς μία πιο δημοφιλής ηγέτη του Ευρωπαϊκού Κόμματος, το πιο ισχυρό, το το πιο ισχυρό μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το ισχυλότερα Τι καλά λόγια έχουμε ακούσει τι τελευταίε μέρε για τον Κυριάκο Μιτσοτάκι. Το τι κακοί είναι οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν τι επιτυχίε που έχουμε εμεί εδώ. Το πόσο πετυχημένοι, πόσο πρώτοι στην Ευρώπη, στον πλανήτη. Πιο πρώτοι δεν γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν μαζεμένα, να και η κυρία Ποτηρόδο που είναι ευχαριστημένη, 75 χρόνια λέει ψηφίζει. Η ίδια ήταν 75 χρόνου, μάλλον βάζει και το μευτύριο. Εκτό αν είναι από τα δέντρα την εποχή του 61 που ψήφισαν και κάτι δέντρα, όχι Μιτσοτάκι, την ίδια παράταξη. Κατά καιρού την ψηφίζουν αντικείμενα διάφορα. και άνθρωποι μεταξύ αυτών. Πόσο επιτυχημένη είναι η κυβέρνηση, φάνηκε χτε όταν βγήκε ανακοίνωση ότι κλείνουν τα χειρουργεία στο Πέδον, στο Αγλαϊκή Κυριακού. Ένα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία τη Αθήνα. Παιδικά δεν έχουμε και πολλά. Και με έσκασε έτσι κάπω παράξενα αυτή η είδηση, γιατί είναι παιδιά. Είναι νοσοκομείο έτσι κι αλλιώ. Έχουν κλείσει κατά καιρού κλινικέ σε διάφορα νοσοκομεία τη περιφέρεια, στην Καλαμάτα, θυμάμαι πρόσφατα και αλλού πάνω. Κλείνουν. Γιατί λείπουν χώροι και γιατί κυρίω λείπουν άνθρωποι. Γίνονται προσλήψει από όλε τι κυβερνήσει, όμω εξακολουθούν να λείπουν άνθρωποι. Ε, βγήκε ο Υπουργό, είπε δεν θα κλείσουν από Δευτέρα, κάτι θα κάνουν, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Να γίνεται ένα μπάλωμα και να φτάνουν στο παραένα οι, ασθεν... οι γιατροί εκεί και να αναγκάζονται. να δηλώσουν ότι θα κλείσουν κάτι, μια κλινική, ένα χειρουργείο να απειλήσουν δηλαδή για να γίνουν τα αυτονόητα να λειτουργήσουν στο νοσοκομείο χωρίς απειλέ και να μην έχουν και οι γιατροί άπειρες ώρες να εργάζονται και το άγχο του πώς θα μπουν, πού θα μπουν, πώς θα χειρουργήσουν και κυρίως οι ασθενεί να μην έχουν αυτό το άγχο γιατί υπάρχουν σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις χίλια παιδιά περιμένουν στην άνοιξη του 2025 να χειρουργηθούν. χίλια παιδιά ως την άνοιξη του 2025 στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη που μας μισούν οι ξένοι, μας ζηλεύουν και μας πολεμούν γιατί δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε και διάφορα άλλα τέτοια Ωραίο. Ο Γιάννης Κόδρας είναι παιδοχειρουργός στο Αγλαία Κυριακού Είναι ένα νοσοκομείο 100 ετών, είναι ένα ειδικό νοσοκομείο ε, το πρόβλημα ξεκίνησε σιγά σιγά από το 2018 mm -hmm. μέχρι τότε είχαμε 6 συν μία αίθουσες χει Το 19 πήγαμε στι 5 αίθουσε, μετά πήγαμε στι 4 αίθουσε. Μέσα στο COVID πήγαμε στι 3 αίθουσε, όπου από 6.500 χιλιοργεία το χρόνο φτάσαμε να κάνουμε τώρα 3% Και πλέον, με δύο αίθουσε, το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όσο αφορά το τακτικό του τμήμα. Και αναγκαστικά, δύο αίθουσε πρέπει να αφιερωθούν μόνο στα επίγοντα περιστατικά και στα δυνητικώ επίγοντα, αυτά δηλαδή πρέπει να χειριθούν μέσα σε. 7, 10-14 μέρε. Αυτό το οποίο περιγράψατε, πρόβλημα... κύριε Κόνδρα, δηλαδή τα <σχελίου> κλεισίματα, τα διαδοχικά από το 18 μέχρι σήμερα, έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, σε τι όφυλα. Έχουν να κάνουν καθαρά με υποστελέχωση και ανισιολόγων, αλλά κυρίω νοσηλευτών. Είχαμε ενημερώσει το 2022 όλου του φορεί και τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο με προσωπική επιστολή. Και μάλιστα τα μια επιστολή φτιαγμένη στα μέτρα του, με νόμερα, αρι, αριθμού, στατιστικά κτλ. Δεν έγινε κάτι. Το νοσηλευτικό προσωπικό από 34 άτομα, πήγε 26, πήγε 24, εκ των οποίων 22 είναι εκπαιδευμένοι και από αυτούς δουλεύουν βάρδια σε 18. Έχουν περίπου 100 ρεπό καθένας και άδης 2 ετών τουλάχιστον. Οι ανεσιολόγοι που είναι το μείζον θέμα, από 16 θέσεις χάσαμε με τα αμνημόνια περίπου 3 θέσεις. 13, πήγαμε 11 και τώρα είμαστε στις, στους 9 ανισιολόγου που και αυτοί είναι, οι περισσότεροι είναι, είναι και μεγάλη ηλικία. Έχουμε και ανθρώπου που κανονικά θα έπρεπε να, να έχουν πάρει σύνταξη και μένουν λόγω των ε, παρατάσεων. Το προσωπικό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ κουρασμένο, ξέρετε. Είναι, έχουμε πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν και αρρώστιε, νεοπλασίε, αυτοάνωστα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή, να του εξουθενώνει. Και δεν είναι συνδικαλιστικό ο λόγο. Έχουμε πραγματικά πρόβλημα. Αυτή η ωραία εικόνα είναι στη σύγχρονη Ελλάδα που τη ζηλεύουν όλοι που επειδή είναι τόσο ωραία εικόνα μισούνε τον πρωθυπουργό μας από τα δύο, δεν έχουμε και πολλά, παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων γιατί είναι και την ευρύτερη περιοχή έτσι λοιπόν την είχαν αφήσει προηγούμενη, η προπροηγούμενη προπροηγούμενη από του προηγούμενους και η τωρινή όμως και ο κατά τα άλλα πολύ λογά και πολλαβαρής τωρινός υπουργός Άδωνη Ε, πριν ε, το 22, πριν δύο χρόνια και κάτι, είχε γίνει μια ανακαίνιση στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία από ιδιωτική παρέμβαση εκεί, χρηματοδότηση και είχε πάει στα γένια της ανακέννησης τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραδίδουμε σήμερα στου γονεί, στα παιδιά, στου μικρού μα ασθενεί αλλά και στου εργαζόμενου δύο υπερσύγχρονα νοσοκομεία. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία συνολική δυναμικότητα 564 κρεβατιών, τα οποία τώρα έχουν τι υποδομέ που του αξίζουν. Κάνουμε πράξη λοιπόν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα την δέσμευσή μα να παρέχουμε ποιοτικέ υποδομέ για του ασθενεί μα αλλά και για του εργαζόμενου οι οποίοι προσφέρουν τι υπηρεσίε του. στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Και επιτρέψτε μου και μία ε, καταληκτική σκέψη. Οι υποδομέ είναι πολύ σημαντικέ, χωρί όμω του ανθρώπου που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, ε, αυτά δεν ε, μπορούν να κάνουν από μόνο του τη διαφορά. Το Υπουργείο Υγεία έχει δεσμευθεί και έχει υλοποιήσει σημαντικέ επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Προφανώ αυτέ θα συνεχιστούν και όπου υπάρχουν ελλείψεις, όπω ενδεχομένω να υπάρχουν ε, και στα δύο παιδιατικά μα νοσοκομεία, Το Υπουργείο πάντα θα σπέψει έτσι ώστε να τις καλύψει ε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα Και να ευχηθώ και ισανότερα Ευχαριστώ πολύ Πήγε τόσο καλά αυτό, πήγε πάρα πολύ καλά Κάναν την ανακαίνιση. βάψαν εκεί τους στίχους, αυτό είναι η ανακαίνιση. Βάλανε χρωματιστούς διαδρόμους, ζωγραφιές στους στίχους για τα παιδάκια Αλλά δεν είχαν χειρουργία Δεν είχαν δηλαδή νοσηλευτές και ανθρώπους που πρέπει εργαζόμενους στα χειρουργία Με ένα αισθησιολόγο του πρώτου και τελικά πήγαν να κλείσουν, αλλά τελικά δεν θα κλείσουν. Θα λειτουργούν όπω λειτουργούν, αλλά όπω ακούσαμε, έτσι κι αλλιώ δεν λειτουργούσαν κανονικά. Τα, έτσι κι αλλιώ το 30% των χειρουργικών κλινών στη χώρα δεν λειτουργούν. Για διάφορου λόγου. 5-6 εδώ, 5-6 εκεί. Εδώ είχε πάει και είχε δώσει τα συγχαρητήριά του, είχε κάνει τα εγγένεια τη ανακαίνηση. Πήγε καλά όλο αυτό το έργο. Προχθέ ήταν στο Τζάνιο και έκανε μια ανακαίνηση εκεί, μάλλον εγγένεια τη ανακαίνηση. Οπότε σε κάνα δύο χρόνια, ξέρετε τι ακριβώ θα συμβεί και στο Τζάνι, πάρετε τα μέτρα σα. Μακριά από εκεί έχει και άλλα νοσοκομεία Ο Πειραιά. Τώρα, τι θα γίνει τη Δευτέρα με του αγρότε, ή την Τρίτη, ή δεν ξέρουμε πότε, θα γίνει μια συνάντηση. Βγαίνει χθε το πρωί, λέει ο Μαρινάκη από το press room. Ότι θα γίνει συνάντηση. Βγαίνει το απόγευμα ο λέει δεν θα γίνει τη Δευτέρα συνάντηση. Ξαναβγαίνει το βράδυ ο Μαρινάκη στο One και λέει θα γίνει τελικά η συνάντηση. Αλλά δεν ξέρουμε, μάλλον θα είναι Δευτέρα ή θα είναι Τρίτη. Ελήφθη πράγματι η επιστολή από εκπροσώπους ε, των, ε, των μπλόκων. Προτίθεται ο Πρωθυπουργός, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να συναντήσει τους αγρότες ε, τη Δευτέρα. Θα νομίζω ότι δεν θα γίνει η Δευτέρα. Δεν θα γίνει η Δευτέρα. Δεν θα Μάλλον θα γίνει την... θα δούμε. Θα γίνει. Θα γίνει. Μάλλον θα γίνει την Τρίτη. Μπορεί. Αλλά θα δούμε. Θα το προσδιορίσουμε ακριβώ. Γιατί δεν το... θα γίνει τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι ότι νομίζω ότι πρέπει να προσδιοριστεί και από την πλευρά των αγροτών η σύμφεση τη αντιπροσωπείας. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι αύριο θα προσδιοριστεί. Θα δούμε. Ναι. Και βεβαίω και από την πλευρά τη κυβέρνηση θέλουμε λίγο να δούμε και να οριμάσουμε, αν θέλετε, αυτά που σκεφτόμαστε για τη συνάντηση αυτή και για το τι έχουμε να συζητήσουμε με του αγρότες. Προτίθεται ο Πρωθυπουργό, όπω έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, να συναντήσει του αγρότε τη Δευτέρα. Θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει την... Αλλά δεν θα γίνει Τρίτη. Μπορεί. Άρα, ή Δευτέρα η απόγευμα ή Τρίτη μέχρι το μεσημέρι. Να το βρούμε καλή θέληση να υπάρχει. Όπως ο αριθμολόγο εδώ, ο στατιστικολόγο και η Χολή τη Θανάη, θα εντοπίζει ότι την Τρίτη είναι η συνάντηση του Κυριάκου με του αγρότε. Την Τρίτη είναι ανοίγουν τα γήπεδα. Την Τρίτη είναι αυτή η ομιλία που θα είναι ο Χρυστοδουλάκη από το Πασόκ, η Αξιόγλου και ο Τεμπονέρας από την ευρύτερη αριστερά για να χτυπήσουν το Μητσοτάκι. Όλα αυτά είναι Τρίτη που έχει και 13 ο Αυτά είναι τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα γιατί μπορεί να συμβούν και άλλα που δεν τα ξέρει κανείς. Να μείνουμε λίγο στους αγρότες και στο πώς και εκεί λειτουργεί άριστα το σύστημα. Ακούμε τον Κώστα Τζέλα, αγροτοσυνδικαλιστή. Στη Θεσσαλειότητα εδώ σε ένα, σε ένα δήμο δίπλα που είναι γεμάτο μάζα από, το, από τον Τάνιο, από την καταστροφή. Μετά από πέντε μήνε πήγε ο Υπουργό λέει και του είπε δεν ήξερα ότι έχετε πρόβλημα. εάν πέντε μήνες που έχει οργώσει όλη τη Θεσσαλία και λογικά και Εντάξτε, την πόλη αυτιότητα που έχουν πρόβλημα και δεν γνωρίζει τέλα... το πρόβλημα τι να περιμένουμε εκεί, τώρα στο, στον εάν πήγε. σε πέντε μήνες δεν ναι. ήξερε ότι τα χωράφια έχουν τρία μέτρα μπάζα στο, στο μοναστήρι πήγε εκεί πέρα και ανακάλυψε μετά μοναστήρι. από πέντε μήνε τι να περιμένουμε Τι είναι πέντε μήνε και γιατί να το ανακαλύψει ο Υπουργό μέσα σε πέντε μήνε, σιγά το χρονικό διάστημα. Φεύγει ο νερό, σαν νεράκι κοιλάει. Τι είναι πέντε μήνε, Πολύ σωστά. Ο Υπουργό δεν το γνώριζε. Άλλωστε, δεν εκλέγεται εκεί. Εκλέγεται αλλού ο συγκεκριμένο Υπουργό. Ένα άλλο αγρότη βγαίνει σήμερα το πρωί και περιγράφει πώ ακριβώ λειτουργεί το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Ο αγρότη που το περιγράφει όλο αυτό είναι ο κ. Κώστα Σήμερα, Σήμερα που μιλάμε, συγκεκριμένα κοριά. Πέλα, η Μαθία, όλο όλος τυχαίος, ένας υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης είναι από την περιοχή των Γιάννητσών. Έχουν πληρωθεί προκαταβολές, χωρίς Σταμενίτη. εκτιμήσεις. Πείτε ονόματα, ναι. Σωστά, ναι. σωστά, κατά διαβολική σύμπτωση. Οι υπόλοιποι έχουν πληρωθεί, Η υπόλοιποι έχουν πληρωθεί. Εκτιμ... Χωρίς, εκ... χωρίς εκτιμήσεις, το τονίζω. Χωρί εκτιμήσει, προκαταβολέ σε δεδρότη. Πάρα εκεί είναι τα 20.000. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει λοιπόν, προκαταβολή. Α... Όχι. Και από όχι. την πέλα, άλλα χωριά, επειδή ξέρω εγώ, επειδή έχω τα αγωγή δεν έχουν πάρει. Ε, από την άλλα χωριά. Άρα πήραν μόνο τρία συγκεκριμένα έχω χωριά. Δεν έχουν πάρει συγκεκριμένα λοιπόν, χωριά. Ε, Δεν είναι για όλα τα χωριά. Είναι για τα χωριά που πάει πολύ καλά ο συγκεκριμένο υπουργό. Έτσι, ο βουλευτή είναι. Έτσι γίνονται αυτά. Έτσι λειτουργεί. Τα μισά χωριά στον ίδιο νομό έχουν πάρει. Αυτό που πρέπει, τα άλλα δεν έχουν πάρει. Ο υπουργό δεν ήξερε τι ακριβώ συμβαίνει στα άλλα χωράφια πιο κάτω, στον κάμπο τη Λάρισας τη Καρδίτσα. Γιατί δεν είναι από εκεί και το ανακάλυψε. Αν το ανακάλυψε, σε πέντε μήνε. Οι αγρότε διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν πάρει αυτά που πρέπει από τον Ντάνιλ. Και προχωράμε κανονικά. Πάει καλά και αυτό το κόνσεπτ. Εκεί που πάμε επίση καλά είναι στην ιστορία. Γιατί αυτό ο τόπο έχει βαριά ιστορία, το ξέρουμε όλοι. Και έρχεται το Netflix να αλλοιώσει, να αφήσει υποψίε. Ή να κυλιδώσει, να ντροπιάσει την ιστορία μα. Ευτυχώ όμω υπάρχει ο Νατσίο στη Βουλή που βάζει τα πράγματα στη θέση του. Κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μεδώνη με την οποία την καλώ να προστατεύσει την πολιτιστική μα κληρονομιά και να προβεί στι δέωσε ενέργειε κατά των ιδιοκτητών τη εταιρεία Netflix για τη σκόπιμη παραποίηση ιστορικών στοιχείων τη προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη σειρά του Κιμαντέρ Αλέξανδρος η δημιουργία ενός θεού η οποία όλο τυχαίως άρχισε να προβάλλεται από την συνδρομητική υπηρεσία Netflix από το πρώτο επεισόδιο παρουσιάζει του Μέγας Αλέξανδρος σε ομοφιλοφιλικές περιπτώσεις. με τον επιστήθεο φίλο του η Φεστίωνα. <Projektorkmaz> Πάπα, <που> μα τι ξεύγονη μέλη <πονημέρινα> αυτή. Περιτώ να πω πάλι ότι αυτό το γεγονός δεν έχει καμιά ιστορική βάση. <Τι> και όλες οι αρχαίες πηγές συνηγορούν ότι ο Αλέξανδρος όχι μόνο τέτοιος, όχι μόνο τέτοιος δεν είναι όπως τον παρουσιάζουν, αλλά ήταν ένας <antennaesin> τέλειος ο οποίο ο σωστός, ο ο Διέδωσε την ελληνική γλώσσα ω τους Ινδούς Ο δεν το κάψε μαζί μου και, και πάνω σε αυτή τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας ξέρουμε ότι στηρίχθηκε το Ευαγγέλιο. Το διασκεδάζω. Είναι ο Μαρκόπουλος, την Επιτροπή για τα Τέμπη, ο οποίο μα λέει ότι το διασκεδάζει και περνάει πάρα πολύ όμορφα σε αυτή την Επιτροπή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Εδώ, ο κύριο Νατσιό, λοιπόν, ζητάει, ερωτά την Υπουργό Πολιτισμού να κάνει τα δέοντα. Τη ζητάει για να ε, κατηγορήσουμε το Netflix, επειδή παρουσιάζει ως τιούτο τον Μέγα Αλέξανδρο, ότι τάχαμο εκεί στι θάλασσε, στα δάση με τον ηφαιστίωνα. Γίνεται φάση και έχουμε διάφορα. σκηνικά και αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν και τι θα κάνει δηλαδή η με Μενδώνη στο Netflix και τι θα κάνει και το Netflix τι θα, τι θα συμβεί από όλη αυτή την ερώτηση την, έτσι όπως την έθεσε στην Βουλή το ωραίο το μεταξύ το πιο ξενερωτικό σε όλο αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι ο Ιφεστίωνας φωνάζει συνεχώς το μέγα Αλέξανδρό μας Άλεξ Συνεχώς πάνω Άλεξ, κάτω Άλεξ, είναι ξενερωτικό όλο αυτό γιατί ήταν ένας κατακτητής και δεν μπορεί να είναι τέτοιος όπως είπε ο Νατσιός γιατί κατέκτησε και ξέρουμε όλοι οποιος κατακτά δεν είναι τέτοιος, είναι άντρας, ε, ο τέλειος ο άντρας που λέει και ο Τσαλίκης. Θα μείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα, όχι του Μεγαλέξανδρου. τον πράξεο που κάνουν ο Μεγαλεξανδρος και ο Ιφεστίωνας. Ε, τοποθετείτε για το θέμα κάποιος από το εξωτερικό αλλά έχει γνώση των θεμάτων και έχει ρόλο και πρέπει πάντα να, και λόγο να τοποθετείτε είναι ο Μητροπολίτης ε, Μόρφου και δεν βρέθετε ένας να πει θέλετε να γανομιμοποιήσετε αυτόν το είδος κάντε το αλλά οι αρχηγοί των κομμάτων που προωθούν τις ψηφι, ψηφοδέλτια και τέτοιου ψήφου ζητούν δεν θα μπαίνουμε στην εκκλησία ούτε θα λένε το πιστεύω και τους αρχηγούς των κομμάτων θα τους αφορήσει η εκκλησία θα δεν τα λέει ο Μόρφου τα είπε ο Άγιος Παΐσιος θα δεν τα λέει ο Μόρφου τα είπε ο Άγιος Παΐσιος γιατί δεν ακούμε τους Αγίους και να σου πω εγώ αν θα επιμένει ο Μητσοτάκης σε αυτές τις ανοησίες αλλό να δώσεις δικαιώματα σε μιαν Μικρή μειοψηφία και άλλο να καταλύσεις τη δημιουργία του Θεού. Άρσεν και θήλοι επί ο Θεός. Και όχι Μεγαλέξανδρο και η Φεστίωνα. Τα λέει, εδώ τα έχει πει ο Αγίος Άμα τα έχει πει ο Αγίος Παΐσος. Τελειώνει κάθε κουβέντα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Να πάμε στην εξεταστική, στη Βουλή για το, το έγκλημα. Την δολοφονία των 57 Ανθρώπων, οι περισσότεροι από αυτού νέα παιδιά. Είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή Νέα Δημοκρατία και είναι ο βουλευτή τη Νίκη Βρετό. Κάνει συνεχώ ερωτήσει, κάτι που δεν αρέσει στον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε, δεν είμαι εκτό θέματο. Η επανάληψη να είναι εκτό υλ... μικροτέταρτο. Γιατί προφανώ δεν δε φτάνει, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εσείς με υποτιμάτε, δεν μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε, κλείστε το μικρόφωνο. Φρίζε θα το πείτε, μικρόφωνο εσείς τι θα κάνω, Εσείς θα μου πείτε πώς Πολύ θα εξετάζω έχετε, Είστε, είστε, είστε θρασεί. Είμαι ευγενής, απόλυτα είστε, είστε, είστε αγενείς και θρασίς Δεν έχετε το λόγο, σα θερώ το Έχω, λόγο η... Όχι δεν έχετε Συν... Η κυρία Καραγεωργοπούλου Η κυρία Καραγεωργοπούλου Σας παρακαλώ, η... παρακαλώ. Ε, κύριε... Σταματήστε το χιδαίο αυτό το τρόπο Η κυρία Καραγεωργοπούλου Σας αφαιρώ το λόγο Τον εκνευρίζουν εκεί άλλοι και δεν μπορεί να το απολαύσει γιατί διασκεδάζει με τη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη επιτροπή ο κ. Μαρκόπουλος, η οποία επιτροπή να θυμηθούμε ότι είναι και γουρλίδικη, όπως είχε πει πριν λίγο καιρό. Όταν, όταν είναι, όταν είναι τόσε ημέρε στην επιτροπή, κυρία Πέρκα, τι να κάνω άλλο, το διασκεδάζω, το διασκεδάζω. <ΣΣ2> να κάνω και μία ανακοίνωση κλείνοντα ότι να κάνουμε και λίγο χιούμορ η επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικ Η Επιτροπή μα είναι και κάπω γουρλίδικη. Δύο πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μα, ο κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο και η κυρία Ιωάννα Λυτρίβη, υπουργοποιήθηκαν. Η Επιτροπή μα είναι και κάπω γουρλίδικη. Το διασκεδάζω. Αν κάτι κάνει σε αυτή την Επιτροπή που διερευνά ένα από τα μαζικότερα εγκλήματα δολοφονία ανθρώπων που έχουν γίνει ποτέ σε αυτό τον τόπο, είναι να το διασκεδάζει και να θεωρείς αυτή την Επιτροπή γουρλίδικη. Ενσυναίσθηση άριστα ή αποκτήνωση άριστα, διαλέγετε και παίρνετε. όποιο από τα δύο. Οι φοιτητέ χθε έκαναν μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στην Αθήνα. Το βράδυ κατάφεραν, πέρασαν τις φρουρές εκεί, έφτασαν ακριβώς έξω από το Μεγάρο Μαξιμού. Σήμερα οι συνδικαλιστέ και οι του δικτύου από όλη τη χώρα που διαδηλώσαμε το πρωί μαζί, είναι χιλιάδε συντηρητέ μα από άκρο-άκρο του κέντρου τη Αθήνας Αποφασίσαμε να κάνουμε μία παρέμβαση στο Μαξίμου, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο για να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Απαντάμε στην κυβέρνηση που θα σχεδιάζει τη μεθόδευση των ειδικών πανεπιστημίων που καταπατά την πράξη το ίδιο το Σύνταγμα και το άρθρο 16. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μα. Για πτυχία με αξία για δουλειά με δικαιώματα για να αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Απαντάμε στη κυβέρνηση. Από σήμερα όπω και όλο το προηγούμενο μήνα. Και κάθε μέρα θα είμαστε στο δρόμο. Αυτό το ομοσέδιο δεν θα περάσει. Αυτά το βράδυ σε αυτού που πήγαν και άνοιξαν τελικά ένα πανό έξω από το μέγαρο μαξιμό. Το πρωί, με του. Οι νέε φωνέ έλεγαν περίπου τα ίδια. Έχουμε ένα επιπλέον παράλληλο σύστημα, δίπλα στο σύστημα του Δημοσίου Πανεπιστημίου και στο σύστημα των κολεγίων, όπου εκεί δεν υπάρχουν όροι κριτήρια και πηγαίνει απλώς κάποιος πληρώνοντας και μετά από τρία χρόνια, τέσσερα, παίρνει κάποιο... Που του δίνει επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ένα νομοσχέδιο που δίνει ιδιωτικά πανεπιστήμια αντί να λύσει τα τεράστια προβλήματα που έχουμε στι σπουδές μα. Είναι αστείο να μα λένε ότι υπάρχει ισονομία τη στιγμή που κάθε χρόνο κόβει 20.000 μαθητέ από το να μπουν στι σχολέ. Είμαστε εδώ πέρα και, οι, και όλοι οι φοιτητέ τη Ασσαλία να δώσουμε ένα μαχητικό ε, δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση. Συνεχίζουμε τι κινητοποιήσει και τι καταλήψει μέχρι να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, μέχρι η κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Αλλά δεν έχουν καταλάβει και οι βραδινοί και οι χιλιάδες πρωινύχτες φοιτητέ ότι αυτοί που θα έρθουν εδώ, τα ιδιωτικά δηλαδή η πανεπιστήμια που θα πληρώνει χιλιάδε ευρώ για να αγοράσεις ένα πτυχίο, είναι ότι πιο σοβαρό θα έρθει όπω μας είπε ο Πιερακάκης. Σοβαρά πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Αυτοί που θα έρθουν θα είναι μόνο σοβαροί. <ΣΣ2> και αυτό προκύπτει επακριβώς από τα κριτήρια τα οποία βάλαμε. Μπράβο! Αυτοί που θα έρθουν, θα είναι μόνο σοβαροί. Είτε να πω ότι Είτε έτσι, έτσι, να το ψήφισμα αυτό. Είμαστε very very Είτε έτσι. Είτε εδώ Είτε έτσι. Είτε την ανάγκη να Είτε έτσι. Tout mon corps bouge, tu pourrais souffler. J'ai des euros oxymos. Tout mon corps bouge, tu Tout bouge, Tout Ζήτω, ζήτω όλα αυτά και άλλα τόσα. Εδώ η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 2110-1080-880. Εκεί επικοινωνείται είναι Μέσο Αποστόλης. Στανάλης Αθανασόπουλος σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού και κολλητά πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου Τσολέα μου. Γεια σου Μανάρη. Τι κάνεις. Καλά εσύ, ίσως Οπ. Έλα, παμάρι. Δεν το δεσνάρτε. Όχι, καθόλου. Τι μισθέ μου. Ε, εντάξει τώρα. Το ήξερα τι κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Από την πρώτη στιγμή, ε... ήταν, αλλά μου έκανε την πατρεμένη με παιδί. Έλα, κληρονομικό χάρισμα. Ποιο είναι το κλονομικό χάρισμα; Το πατρεμένο με παιδί. Πού το κατάλαβε. Α, ναι, τα ξέρω από αυτά. Λοιπόν, ερώτηση, επειδή άνοιξα λίγο νωρίτερα το ραδιόφωνο και πέτυχα την προηγούμενη εκπομπή στο τέλο. Α, ναι μου ρε, με το μακούλι. Αυτό ήθελα να έλεγα. Το τσεκουρούλι. Το, το μακύρι, τον τσεκούλι, τον το ακροδεξούλι. Πρέπει να πάρω το αγαπημένο μου τσεκούρι του πεντσοκώψω Και, και είχε όμω έλυε μετά από αρχή. Αποκάλυψε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην κοινωνία είναι μια οργανωμένη επίθεση των κομμουνιστών. των μεγαλειότατο, απιανόητο. Αυτό ναι. Σε αυτά όχι ναι. η αριστερά αποτελεί ένα βαρύδι για την πρόοδο τη κοινωνία. Παραδείγματα καλησπέρα. Καλησπέρα. Από το έλεγα στι τελευταίε μέρε και έχω χαζέψει από του παπάδε και τι δηλώσει που κάνουν περίπου τον γάμοντο και όλα αυτά που βγαίνουν και μιλάνε επιστημονικά οι παπάτι. Άρα το ομοιβία δεν υπάρχει. Τι υπάρχει, απομίμε σιστάτεχνη του, του ετέρου ρόλου. Ναι, δηλαδή εδώ έχω ένα άνθρωπο που κάνει τη γυναίκα και μια γυναίκα που κάνει τον άντρα. Και έχω πάθει αφιονισμό. Κάθομαι και διαβάζω και αναρωκέβη, γιατί είναι τόσο μαλάτη. Πώ γίνεται ένα παπά να βγαίνει και να μιλά επιστημονικά ή ένα βουλευτή. Να βγαίνει και να μα λέει ότι γυρίσει ανωτά. Ο παπάζ δεν θα μιλήσει επιστημονικά. Μπορεί να το λένε κύμωνα. Είναι αυτό που λέμε ο κύμωνα. Ο τέτοιο μου επιστήμονα. Μέχρι εκεί φτάνει η επιστήμη του παππάζ. Πανέμορφα, να δώσουμε κι εμεί όμω έτσι μια βοήθεια. Google λέγεται: Μπορεί να πατήσει κουμπιά και να μάθει δύο πράγματα. Το μεσαίωνα για να δει. Εκεί θα τα μάτσω όλα μάθεις καλά. Ειδικά στο Google, μπράβο. Επιστήμη, επιστήμη, έχει όχι μαλακίε. Όχι επιστήμη, Βασική ιστορία, α πούμε, το μεσαίωνα τον φέρανε οι παπάντε. Δεν τον <Βα> φέρανε οι επιστήμονε και οι Από του παπάντε ήρ Είναι μια πολύ βασική ιστορία. Επίση, να θυμίσουμε ότι είμαστε η δημοκρατία. Οπότε όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα. Σωστά. Δεν γίνεται. Ένα βασικό πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι μέχρι... όμω είναι και κάποιοι που είναι του Σατανά. Έχει, τώρα έτσι, θα έχουν και αυτοί οι ίδια δικαιώματα του Σατανά. Ναι, όλοι. Έχουμε, Ω, δημοκρατία, δεν ναι. έχουμε δημοκρατία ή όχι. Για να ξέρουμε. Η να δημοκρατία θα έχουμε, κάνουμε με τον Σατανά, δημοκρατία. σε παρακαλώ. Και τον Σατανά μέσα. Μέχρι το 22 Με το μόνο Σατανά που θα μπορούσα να κάνουμε είναι με αυτόν τον παλιό ποδοσφαιριστή τη ΣΑΕΚ. Του Ν Ούτε εγώ από από του παππούδε. Οκ, ah, οκ, okay, οκ. Okay, okay. Έλα Οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όλοι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αθήνα. Με τρακτέρ, με αυτοκίνητα. Και αν δεν υπάρχει ουσιαστική απάντηση, όλα αυτά τα ρεάκια θα γίνουν ένα ποτάμι. Που θα πάρει στην Αθήνα. Σε να όλοι με του αγρότε, είναι ευκαιρία τώρα. Κατεβαίνει οι αγρότεστο, να κατεβούμε και εμεί κάτω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Άλλε δικαιολογίε δεν υπάρχουν ότι δεν καταλαβαίνουμε και δεν κάνουμε. Ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν. Μτου αγρότε, με του φοιτητέ, όλοι μαζί. Όλου, με όλου. Γιατί και φοιτητέ ενώθηκαν, λοιπόν. Μπράβο. Είναι ευκαιρία τώρα αυτή. Εγώ θα με κάτω, δεν ξέρω για του άλλου. Αλλά αυτοί οι μπάσει που κρατήσουν αντιστοιχούν πάντα, που πάνε στου θεσμού βάλνε τον κόσμο, πάνε διαδηλώσει και πάντα κρυγόνα. Αυτή δεν έχουν μάνα δεν έχουν πατέρα. δεν έχουν <σίλω> πόσο ξεφτίλα, ρε για πόσα λεπτά, ρε να κάνετε αυτά. <σίλω> πόσο κότα ήσαστε, ρε κολόβα, τι του κεράτα. Το κακό είναι ότι είναι για λίγα. Μα και για πολλά, ήταν, ρε αποστολή. Άμα ήταν για πολλά, αλλάζει το πράγμα. Τον, δεν αλλάζει η αποστολή. Το δίκαιο είναι δίκαιο. Δεν έχει τιμή το δίκαιο, ρε αποστολή. Το δίκαιο όχι για αυτού έχει. Το δίκαιο <σίλω> για αυτού <σίλω> έχει <σίλω> να κάνει με το πόσο κοστίζει. Με το πόσο βάζουν στη ζέτα του. λέω. Πόσο ξεφτίλα, δηλαδή. Πόσο ξεφτίλα, δηλαδή. Δηλαδή, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια, ρε φίλε. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο που λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, δεν είναι. δεν υπάρχουν λόγια. Μη λέτε, μη λέτε επειδή λέτε είναι ναι. το πρόβλημα. Να μην αυτό είναι, να μην λέμε, ναι. Στα δύο-τρία λεπτά που έχουμε μέχρι να πάμε στις παραγγελίες, θα μπορούσαμε να ακούσουμε ή λαό να κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί δεν είστε ευχαριστημένοι ή κάποιον να μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε την κυβέρνηση. Επιλέξαμε το δεύτερο.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 όταν είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους, όταν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, όταν είναι η χώρα η οποία έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό όσο καμία άλλη χώρα. <Το> Αυτό το, αυτή η οικονομική επιτυχία, η πρώτη χώρα στην προσέλκυση επενδύσεων, αποτελεί σήμερα ο Κυριακό Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων. Σοσιαλιστέ σοσιαλιστές, αριστερά, οικολόγοι και λοιποί διαμορφώνουν ένα μπλοκ για να χτυπήσουν τον πιο επιτυχημένο πρωθυπουργό. <σπαθαλή> τον πιο επιτυχημένο πρωθυπουργό. <σπαθαλή> Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο... Φάρο ο φωτεινός. Έτσι θέλουμε να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο να το έχετε στο νου σας ότι έχουμε φωτεινό φάρο φέγγει πάντα, φεγγοβολάει γιατί έχουμε τις παραγγελίες τώρα, γι' αυτό σας λέμε τώρα τις ευχές. Αμέσως μετά διαφημίσεις Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Ελά, Έλα λοιπόν, για την Παρασκευή για κάποια Παρασκευή να βάλεις όλα αυτά που λέγονται για αμοφιλόφιλους. Και τι όλα αυτά, παίζουν κάτι συγκεκριμένο. Το αφήνω σε σένα. Και να βάλεις το τέλος από τον Κασονιέρα για 10 το τραγούδι που λέει Αποστολή, βάλ την όλη τη μεγάλη μας σου. Αποστολή, βάλ την όλη την παλιά Σου. Αυτά είναι παραφύσιν πράγματα, είναι αφύσικα πράγματα. Να μπορέσει να γλιτώσει την αξιοπρέπειά σου. Μας γυρίζει αιώνες πίσω, γυρίζει τα χρόνια του Νέρωνα και του Καλλιγούλα. Να τη στάξεις τώρα χίλια και λαγούς με πέτρα χίλια. Ο απευθυσμένος να γίνει γενικό μόριο Αποστολή βγάλ την έξω Για αέρα στο παρκάκι. Θα μας κάμψει ο Θεός Ένα σπίτι υπάρτης δωρό Τρυπατώ στο κολωνάκι Γιατί είμαστε από αυτούς που μας πρόγνουν Στο καθένιο η Ελλάδα Ελλάδα 2.0 Ο Σταλκηπάνος Α! Καληγοράμαστε. Δραχμεί τα ακροβατικά. Να κάνουμε κολοτρύβα. Η αλήση δες δορεάν. Αν η στη φύση, ή δες ασαρέση, ή του δραχμές. Και με το ευρώ καλύτερα. Το πίδι μαζανά του δραχμές χωρίς Αυτό ακριβώς το κυρίσινά της Το πίδιμα. Αφιέρωση, ακούω αφιέρωση καλή. Τι ων είχε βρει που δεν είχε να κοιμηθεί, Πόσου μήνε να κοιμηθεί που δεν κοιμότανε, τον Άϊπνο. Τον Άϊπνο, που του λέω να σου δώσω ένα βιβλίο, ξέρω εγώ τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. ο Αυτιά, την ερώτηση που έκανε στον Χρυσοχοίδη, να ξανακάνει και σε άλλου. Βάλε λοιπόν αυτόν που είναι από τα κορυφαία αυτό ο Άϊπνο, μαζί με αυτά που έχει φτιάξει ο Αυτιά. Ο, <συρίζει> ο Δημήτρη, είμαι από τον δρόμο, έχουμε ξαναμιλήσει. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν και είναι νωρί ακόμα, βάλε λίγο το Χρυσοχοίδη που δεν κοιμάται με τον τύπο από την Κόρινθο τον Άϊπνο. Α σωστό. Ε, ε, σωστό. Όλον, ζητήσει και καλά σ' πρόλαβα. δεν τους πρόλαβες, πρόλαβες ακριβώς Ά. αλλά δεν πειράζει Ά. θα το κάνουν να φανεί σε κοινότητα φτιάξτε εσύ όπως θέλει δεν υπάρχει πρόβλημα άντε καλούς αγώμες αδερφές πέμπτη φορά στο Υπουργείο ε. πόσο ώρες κοιμάται ο υπουργό Προστασίας του Πολιτή συγκύθως θα... δεν κοιμάται ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο όταν είστε απελπισμένος Βλέπεις πολλά όνειρα. Ε, ρε, μπάς και είσαι κουνιστή πολυθρώνε. Είμαι έντοιμος άνθρωπος και πολιτικός. Θα πάει εκεί πέρα και να του κάνουμε τον κόβο το φιλιστρίνη, ρε, πρόσεγε. Τελεία και π***α. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Το θέλετε να το κάνουμε. Στα χέρια σας είναι. Γεια σα, πώ είστε. Καλά, εσεί. Την αγάπη προσπαθούμε εμεί από αυτό και ήθελα να ζητήσω τώρα τί, την επικαιρότητα. Θυμήθηκα μια κυρία. κυρία, Τέλο πάντων, μου του είχε πάρει τηλέφωνο και του έλεγε: Γιατί φύγουν τώρα οι αγρότε και φέρνουν τα τρακτέρ του στην Αθήνα και τις τι. Τα φέρνουν για να σα <σχ> τα δείξουν. Αυτό. Το θυμάστε. Έτσι. Σωστό. Καλά του είπα. <Τι>, Αχ. Όχι, δεν το θυμάμαι όμω. Ότι δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ήθελα να το θυμηθούμε έτσι την Παρασκευή μωρά γιατί βλέπω να συνεχίζετε. Θα συνεχίζεται, αλλά δεν το θυμάμαι. Καλά, θα το ψάξουμε. Δεν ρωτήσω, γιατί κοροϊδεύετε την κυβέρνηση. Νομίζω τόσο πολύ υποτιμάτε την νοημοσύνη αυτού του λαού. Όχι περισσότερο από την κυβέρνηση, αλλά δεν την κοροϊδεύουμε. Να σα πω κάτι. Ναι. Δηλαδή το επενείτε που ήρθαν οι αγρότες από την Κρήτη, δεν του έπαιρνε ολόκληρη η Κρήτη. Ήρθαν ένα... και στον Πειραιά. Να μα δείξουν τι, ότι έχουν τα τραστέρ που κοστίζουν 300 και 400 ευρώ, χιλιάδε ευρώ, που τα έχω πληρώσει εγώ από την επιδότηση που παίρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό τα φέρανε, για να τα φέρουν σπίτι σα, επειδή σα ανήκουν. Thank okay. you. Αυτό που άκουσε. Αυτό που άκουσε και άσε το υφάκι αλλά, σε μένα. Τρίχα τρίχα θα σε πιάσω. Ε, Άντε. Με την κοροϊδία έτσι. Μα ακού. Υπάρχουν και κόσμο που έχει και νοημοσύνη. Θα σε ξεμαλιάσω. Τι είπες, Αυτό που άκουσε. Μου λέσαμε να τι είπε. Τι είπε. Για αυτό. Ε, ε, δεν κοτάω. Νομίζεις κοτάω. Για ξαναπέσπα. Όχι να τ' άκουγε. Δεν το άκουσε αυτό που είπε. Κυράμουνα. Κατίνα. Δεν το άκουσε. Άντε και... να γυρίσει κάμια μπουκλα. Δε, για το ξαναπέσπα αυτό που άκουσε. Και τι, τι θα γίνει, να το λέω μπουκλα Να άκουσα να σου πω κάτι, μπορείτε να σοβαρευτείτε Να σοβαρευτείτε εσείς Άλλοι όρεξες δεν είχαμε, άντε για Δεν μιλάτε καθόλου σοβαρά και καθόλου όμορφα Ε μην το ξαναπείτε αυτό Ε, μην το ξαναπείτε αυτό σε κόσμε Το Πασόκι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό Εράστε κόσμε Τι είμαστε Σπαλάκες και... Τι είμαστε Σπαλάκες Έλληνες Ζήτω η Ελλάδα Εράστε κόσμε Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Yeah. Ε, σε παρακαλώ, μπορεί να με συνδέσει με το προϊστάμενο τον προϊστάμενο του ροδιαφώνου. Εσύ που είχε πάρει και πριν είσαι. Ε, σε παρακαλώ, μπορεί. Και τώρα με... ζητά τον προϊστάμενο, τι να μου κάνει, θα μου τι βρέξει. Έχετε κάποια μου Όχι, πει... λοιπόν... θα μου πει εμένα, εγώ θα μου προϊστάμενο. Και να μην μου ξαναπεί εμένα ότι θα με ξαμαλιάσει. Να, <χι> να τα πιάνει. Α, να σου πηγαίνει. Κατα... Όταν το λέω, πάντα πιάνει. Σε παρακαλώ, μπορεί να με ε, Τι θε, εγώ είμαι Εσύ είσαι προϊστάμενο. Δεν είσαι προϊστάμενο. Στο γραφείο προϊσταμένη πήρατε. Θα σου κάνω καταγγελία για αυτό που είπε, σου θέματο. Σε Καλά, και εγώ έχετε δει και το χόντρινα. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Αλλά πίσω δεν το παίρνω. Υπό κάτι με 50 χρονών γυναίκα. Σου το για δώσα ψαλό. Ό,τι δεν είναι σωστά και που κοροϊδεύετε. Με τον απόδειξη ξαναπέρνει. Σου για πε μου, ραμολιμέντο. Και μένα δεν θα μου πέρνε ξαναπίσω. θα να ψαμαλιάσει. Τέλο πάντων, χρυσό μου, τι δε τώρα. Δύο άτομα που σ' άκουσαν γι' αυτό. Δύο άτομα ει Το καφενείο Η Η θεατρική μας Έφτει και κερία Εδώ είναι Ελλάδα αγαπητοί μου Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού Το σπιτάκι της Παναγίας Θέλω μια αφιέρωση Θέλω να βάλεις το Μαρκόνι να λέει Μαλα κρακές που λέει Και το μισοτάκι να λέει με έναν εξωγήινο από το νημητό και λοιπόν μια ιστορία Για ένα νέο παιδί, ο οποίο. Σε έβλεπε UFO από τη θάλασσα και είχε μπλε χρώμα, πρόσθεξε. Τον βρήκε και. Ανατινάχθηκε από τα UFO. Δύο φορέ το απαιτεί η πειραματική φυσική. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το έπενα εξωγήινο. Έχουν ανεβάσει το βίντεο στο διαδίκτυο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Μόνο ο Μαρκώνη ξέρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκπέμψει σο. Και γκολφ ο παίζουν στα παιδιά. Με πούς πανέλες δανυτιές Και θέλω να σου το δείξω Τάζο μου, ανταριάζομαι Τι θέλει να μου δείξει Το πουλάκι το πουλάκι τσίου Το πουλάκι, τσίου, το πουλάκι, τσίου, το πουλάκι τσίου. Βάλε το μια αφιέρωση για την Παρασκευή στο έχω παλιό, είναι έτοιμο Από σένα να γλιτώσω, αν αμπίστη με το μητσοντάκι hey. Για φλάκα το λέγαμε τότε Αλλά τελικά είναι πραγματικότητα Ό,τι μου ζητήσει. Εγώ θα σου το δώσω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 Καύλα! Καύλα και δρυκληρωμένο δύο αυγά. Σε κολατένια αυγά του Πάσχα και δακτυλημένο δύο αυγά και τρει τραχμένα. Και με το ευρώ καλύτερα. Βεβαίω. Και επειδή δεν πρόκειται να σε βρώμα σε την Παρασκευή ξανά Θα θέλω μπορεί μπορείς το μαύρο γάτο του Παπ' το Έτσι με αγάπη Οι άρχοντες φοβήθηκαν μη πάθουν με ζημιά Η κυβέρνηση των καλύτερων Το πιο ικανόν Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια Ρε να κάνουν κίνημα Του γάτου οι καρποί Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σ' αφούς κανά χαθεί 300 ευρώ αδιαφρύνεις τα ποσά Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό Το γάτο να τσεκώσουν μέσα μου αναρχικό Δεν είναι οι μαθητές, Δεν. είναι οι κομμουνιστές Για οι μαθητές λοιπόν σε Πορσεγιάννη, το χάφιετο τσουρμό Αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κρόμο. Ο πρωθυπουργός, ένας ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας. Δοξάστε με! Περάστε κόσμι μου! Πέραστε κόσμι μου! περάστε κόσμι μου! Πέραστε κόσμι μου! Πέραστε μου! Πέραστε Τι να μας κάνει ο Μετσοτάκης, πόσα να μας δώσει αυτός! Λοιπόν, άκουνα σου πω την Παρασκευή, τα λοχάρι ξανά. Η Λουκά με τον κρυπτονγκέι από τη Γύπρο. Αλλά 30 χρόνων του λέει και είσαι Παρθένο. Μήπω του λέει είσαι κρυπτονγκέι. Να λέει τα δικά του γάμου και για τα γαμίσια και να τον βρίζει η Ελένη. Η Ελένη Λουκά είμαι. Μπορώ να κοινωνήσω χωρί να είμαι παντρεμένη, αλλά μένω με τον σύντροφο μου. Κανεί είσαι το μόρφο πνευματικό κέντυνο. Τότε γιατί κάνουμε γάμο. Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος Γιατί επιτρέπει το γαμίσι Είσαι γάρος ως ανώμαλος ρε Για yeah, έτσι έτσι είναι η παιδί μου Βλάκα ηλίσια Ένας βλάκας και μισός είσαι βρε Αϊκούρα Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη Έρχεται το τέλος σας Σας προειδοποιώ σατανάδες Περάστε, Σε πανεγέρα Κυβέρνηση ξανά Περάστε κόσμε Εμείς είμαστε όλοι πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία Πήρα να σου ζητήσω κάτι για την Παρασκευή γιατί μου έτσι μια πολύ ωραία έμπνευση Έλα, μην με κοροϊδεύεις Θέλω τον Παπαδόπουλο που κρόζει που κάνει το κήρυγμα σαν να είναι παπάς στο Νάμβονα σε συνδυασμό με τον Dance with the Devil Όχι, αυτό είναι ο Sorry. And dance with the devil. Το έχουμε. Ένα να ξέρετε. Οι νόμοι όπω του έθεσε σε όλο το σύμπαν η τριαδική αρχή δεν μπορεί να καταπέσουν από εοσφορικά νομοθετήματα. Το παρόν νομοσχέδιο του Σκότου μας γυρίζει αιώνε πίσω. Πολύ πιο πίσω από τον Μεσαίωνα. Gate 3. Only evil lives here. Η Ελλάδα κυρίες και κύριοι δεν πέρασε Μεσαίωνα. Fight. Το Μεσαίωνα τον επέρασε η Δύση. Fight. Και τώρα περνάει ένα μεταμοντέρνο ψηφιακό Μεσαίωνα. And dance with the devil. Εδώ είναι η Ελλάδα αγαπητοί μου. Εδώ είναι η Ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού. Το σπιτάκι της Παναγίας. Six. Θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας χάψει, έλεγα και χθες Έχετε το τέλος σας, σας προειδοποιώ σατανάδες fight. Η οργή του Θεού Φτύσου ρε And dance with the devil. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. καλησπέρα αποστόλη. Εγώ είμαι. Καλησπέρα, Αποστολή. Νεκτάριο στο Πολόδο. Θα σε, σε θα σε λέω ναι, έκτη. Όπω πήρα να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή, για όλα αυτά τα χρόνια που μα κρατάτε σύντορφια. Ευχαριστούμε. Και θέλω να κάνω για την Παρασκευή. Αν είναι δυνατόν να ζητήσω και ξέρω ότι θα το κάνει, γιατί θα τα φτιάξει όπω πρέπει το καφενιό γελά. Το καφενιό γελά. Ω αντιπάγκο. Ακριβό. Και ξέρω ότι ταιριάζει πολύ στι μέρε μα. Και αλλά μπορεί να το και σε ευχαριστώ. Περάστε, κόσμε! Να είστε καλά, Νίκο. Να μέρα Άρα λοιπόν, οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μισοτάκι. Βέρα... Μπράβο Τσίπρα! Λουάου! Wow. Βέραστε κόσμε! Αχ, μισή μύτη μου, αγάπη μου! Βέραστε κόσμε! Τα καλασορίζουμε! Τα καλασορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Όπως αξίζει ένα παπανδρέου! Βέραστε κόσμε! Κρυφτίνακη, καλά λέμε! Μπείτε μέσα! Περάσε! kozme <San> kozme